Τον έγκλειψα! <Τι> Εγώ, ο άνθρωπος που έβαλε τη χώρα στην ΩΝΕ <Τι> Τον έγκλειψα! Καταρχά για την κοστολόγηση. Επειδή ακούμε διάφορα νούμερα, εγώ προτίθεμαι, αν συμφωνήσουμε και Νέα Δημοκρατία ναι. και ΣΥΖΑ και όποιο άλλο κόμμα θέλει, να πάμε στο γραφείο προπολογισμού τη Βουλή να καταθέσουμε τα προγράμματά μα. Είναι αυτό αντικειμενικό και δίκαιο. Για να καταλάβει ο ελληνικό λαό ποιο λέει αλήθεια. Εγώ, ο άνθρωπο που έβαλε τη χώρα στην ΩΝΕ, ή ο πρώην διευθυντή του Συλλόγου, του Συνδέσμου Ελληνών το ο κύριο Κέρτσο, στο δεξί του κ. Ο Νίκο Ανδρουλάκης, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα Είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε στην ΟΝΕ Δεν είπε η παράταξη που μας έβαλε στην ΟΝΕ Είπε ο άνθρωπος που μας έβαλε στην ΟΝΕ Δίνοντας συνέντευξη χθες βράδυ στο δελτίο του Sky Είπε αυτά και πρέπει να συγκρίνουμε Τον άνθρωπο που μας έβαλε στην ΟΝΕ, άνθρωπο και αυτό Και τους υπόλοιπου Ο Λιάγκας αναρωτιέται σήμερα το πρωί αν τον έγλειψε Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χθε που τον είχε σαν συνέντευξη, είναι το υπαρξιακό ερώτημα τη ημέρα. Οπότε, εμεί μόλι δούμε υπαρξιακά, πάντα κολλάμε. Θα το ακούσουμε πολλέ φορέ αυτό το ερώτημα. Άλλε φορέ ταιριάζει, άλλε δεν ταιριάζει με αυτά που ακούμε. Μια που είμαστε στα υπαρξιακά, δηλαδή στα ανθρώπινα, με αλφα κεφαλαίο. Και στου ανθρώπου, πάνω απ' όλα, οι άνθρωποι έχουν και θέματα. Και αυτά λύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με έτσι, ιδιαίτερο τρόπο, αν έχουμε κοιμηθεί καλά. Κοιμάστε, Δηλαδή, έχετε την αγωνία να μείνετε εξάγρυπνο για ένα αποτέλεσμα ή κοιμάστε κανονικά. Δεν έχετε, έχετε μια τέτοια ψ hyperemia. καλά. κοιμάστε καλά. τον ညχτικό win. Άντε, πώς Εκεί, καλά, πρέπει να σας πω βέβαια ότι το βράδυ Τη 21 η Μαϊού δεν κοιμήθηκα πολύ. Α, δεν ε, Είναι λογικό, νομίζω ότι υπήρχε από τη μία υπερδιέγερση. Πες σε κοιμήσου, λαλείσαν τα κοκόρια. Υπήρχε όμω και αυτή η, η αίσθηση μιας πολύ βαριάς ευθύνης. Ριζάτε κοιμήσου. Διότι όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος και σου λέει δεν σε ψήφισα, σε ψηφίζω για πρώτη φορά. Ουσιαστικά σου δίνει ένα πληρεξούσιο. Και δεν κοιμήθηκε μόνο ένα βράδυ, επειδή του έχουμε δώσει το πληρεξούσιο, κάθε βράδυ του το δίνουμε, κάθε μέρα του το δίνουμε τέσσερα χρόνια. Δεν ξέρω από ό,τι φαίνεται θα το ξαναδώσουμε και τώρα σύμφωνα με τα δεδομένα. Οπότε δεν πρέπει να κοιμάτε κάθε βράδυ. Την ίδια όμως λέει ότι κοιμάται καλά. Παρά μόνο μία μέρα, 21η Μαϊ. Αυτή είναι μια από τι πολύ δύσκολε ερωτήσει που έκανε ο Γιώργο Λιάγκας χωρί να θέλει να τον γλύψει τον Κυριάκο Μιτσοτάκι. Όμω τον διακόψουμε εκεί που έλεγε για το πληρεξούσιο που του πέσα τα χέρια. Όλες όλοι όσοι σε ψηφίζουν σου δίνουν ένα ατομικό πλήρη εξουσιο, φτιάξε μου κάτι το οποίο να με απασχολεί και κάνε μου τη ζωή Μάλιστα. βαλύτερη Αυτό δεν μπορεί να μην βαραίνει επάνω σου ε, και να μην σε κάνει να, να αισθάνεσαι ότι πρέπει να δώσεις ακόμα περισσότερο από αυτά που έχεις δώσει Τον έγλειψα. Το, δεν μπορεί να μην βαραίνει επάνω σου ε, και να μην σε κάνει να, να αισθάνεσαι ότι πρέπει να δώσει ακόμα περισσότερο. Τα Αυτά που έχει δώσει. Ποτέ δεν είναι λίγα αυτά που έχει να δώσει. Πάντα θα δίνει πολλά, πάντα με την έγκριση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό άλλωστε τον ψηφίζουμε για να μα δίνει πάρα πολλά. Επειδή ακριβώ έχει το πληρεξούσιο το οποίο δεν τον άφησε να κοιμηθεί μία μόνο μέρα στη διάρκεια τη τετραετία. Τι άλλε νύχτε, μέρε, κοιμάται μια. Χαρά Ανδρουλάκης λοιπόν Ανδρουλάκης ο οποίος ζητάει Τι ζητάει, αυτό που ζητάει και ο Αλεφάντος Εγώ θέλω να αριστεί κύριο Μητσοτάκης Είναι debate Προσκαλώ τον κύριο Μισοτάκη σε debate Και τον κύριο Τσίπρα Δεν έχω τέτοια αλαζονία με τους πολιτικούς αρχηγούς Ακούστε, εγώ θέλω να σέβομαι τον κοινοβουλευτισμό Όλα τα κόμματα Εγώ θέλω να αριστεί κύριο Μητσοτάκης Είναι Τι Τώρα για να λέμε την αλήθεια, α πούμε και μια αλήθεια. Debate, είπε ο άνθρωπο ο Ανδρουλάκη. Αλλά του έκοψα εγώ το τάφ για να τον ακούσουμε. Πώ θα είναι να το λέει και το Ντιμπέιτ. Και το ωραίο είναι ότι έχουμε στο νου μα ότι οι Ανδρουλάκη θα μπορούσαν να το πιάνε τα Ντιμπέιτ. Κοσμογυρισμένο, Ευρωβουλευτή για πολλά χρόνια, αλλά γενικώ με τι λέξει, κυρίω Αγγλικέ. Τι ξένε, τι ξενικέ δεν το πολύ έχει οπότε του πάει μια χαρά το debate. Αλλά έχει πει debate, debate, μην ταράσετε οι Πασόκοι, και μήπω βγάλουν κάποιο συμπέρασμα ότι εξαιτία αυτού δεν ψηφίζουμε. Νίκο, Ανδρουλάκη, δεν θέλουμε τέτοια. Εμεί θέλουμε εδώ να του ενισχύουμε όλου. Να, θα ακούσουμε τώρα τον Βελόπουλο που ερωτήθηκε για τι επιστολέ του Ισου. Τι θυμόσαστε, εκείνε επιστολές επιστολέ που έλεγε ότι ήταν ιδιόχειρε, τι είχε γράψει ο Θεό μα, ο κυριό μα. Και τη κράταγε στα χέρια του και ανατρίχιαζε και δεν μπορούσε να συνέλθει. Ε, για αυτέ λοιπόν τι επιστολέ τον ρώτησαν δημοσιογράφοι και απάντησε. Μου στέλνουν διάφοροι Φίλιο. φίλοι εδώ κάποια μηνύματα. Ρώτα τον, αν έχει το θάρρο, αν έχει μετανιώσει για τι επιστολές του Χριστού. Και σα ρωτάω λοιπόν ευθέω. Όχι. Γιατί. Θα σε εξηγήσω. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν. Να έγραψε ο θα έγραψε επιστολέ ο Χριστό. Να ολοκληρώσω. Τα... Θα ακούσει την Παρακαλώ κύριε Ο Χριστό εξακολουθεί. Ο Σοκράτη έγραψε βιβλία. Όχι, βέβαια. Από πού έχουμε τι συνομιλίε του κράτου. Από τον πλάτο. Ναι, ναι. Ξεκινάμε, λοιπόν. Βιβλίο του 2013. Ένα από τα 2.300 βιβλία παρουσίασα εγώ σε εκπομπέ μου. Δεν ήταν δικό μου το βιβλίο. Δεν το έγραψα εγώ. Ένα θεολόγος το έγραψε. Και εγώ το παρουσίασα. Έτσι. Υχε ρίσκο όμως αυτό. Δεν έχει. Στη ζωή μου έχω μάθει να κάνω ρίσκα. Και το κόμμα όταν το έκανα εγώ, όλοι μου λέγανε τρελώσει. Αλλά το κάτω πάμε. Ακούστε λίγο όμω. Μονίδιο νησίου. Υγούμενο Πέτρο. Σε καλό, όποτε θε να πάμε μαζί, στον 7ο όροφο στα Ιπόγεια, να δει τα συγκεκριμένα χειρόγραφα υπάρχουν εκεί. Όπω τα ακού. Τι χειρόγραφα, ξανά. Έτσι τηλεφωνούνται. Έτσι επιστολή του Αυγάρου προ τον Ιησού. Και επειδή δεν με πιστεύει, θα το δείξει ο Τριάννη. Επιστολή προ τον Ιησού, όχι προ τον Ιησού. Και απάντηση του Ιησού. Γιατί. Και απάντηση του Ιησού. Έτσι λέει. Το από και πέρα δικό μου θέμα δεν είναι. Μπε το πρώτο θέμα στο λύμα Μανιάκη. Βυζαντινό στρατηγό. Αυτό τα βρήκε. Και στο πρώτο θέμα αναφέρεται ότι ευρέτησαν, βέθηκαν εκεί, τα πήρε μαζί, τα πήγε τα χειρόγραφα στο Άγιο Όρος. τα λέει Ο, το πρώτο θέμα. Αν πα λοιπόν στο Λίμα Μανιάκης, θα δεις όλη αυτή την ιστορία του συγκεκριμένου στρατηγού, πώς ακριβώς έγιναν. Από την άλλη να μετανιώσω γιατί. Για κάτι που δεν είναι ψέματα, Όχι. Δεν μετανιώρω. Και πολύ καλά κάνει. Και επίσης πάντα παίρνει το ρίσκο. Όλοι γενικώς αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια όταν τους πει κάποιος ρεσκάραται λέει εγώ παίρνω πάντα το ρίσκο. Το θεωρούν αυτονόητο και εμεί θεωρούμε αυτή την απάντηση. Υπάρχουν δηλαδή επιστολές του Ιησού. Δεν μετανιώνει. Υπάρχουν και είναι στον 7ο όροφο στο υπόγειο. Όμω τη Θετά δεν δεν θυμάμαι πια ακριβώ είπε, Διονυσίου. Εν είναι εκεί οι επιστολέ. Μπορεί όποιο θέλει να πάει να τις δει και μετά να πάει στο λίμα κτλ. Δεν τα πήρε πίσω, οπότε όλα αυτά που έλεγε τότε ήταν κανονικά αληθινά. Μέσα στην Έλληνε μου έχει επιστολέ του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό, επιστολή δική του. Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι. θέλω Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός Επιστολή δική του Σου γράφω ένα γράμμα Ορίστε Επιστολή του Κυρίου μόνος του Χριστού Νάτι Όχι Πώ θέλω να στο δώσω Τον έκλειψα. Έτσι Για να μιλήσω λίγο μαζί σου Θα είστε η μοναδική στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού Του Θεού μας Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Νάτι Δεν θέλω άλλο τίποτα Είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο Τελοπόν Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου Φώναξέ με Why I bow, I bow, I Ο Ιησούς Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είμαι. Νιώθω το και μόνο που το κρατάς τα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος τον κόσμο. Από τον Εβδομόροφο στο υπόγειο όμως ε, Τις έχει βρει, τις είχε, μας τις παρουσίαζε Το είχαμε καταλάβει από τότε ότι είναι πραγματικές Είναι δυνατόν να λέει ψέματα Να πουλάει φύκια για μεταξιστές κορδέλες Ο Βελόπουλος έτσι όπως το ξέρουμε όχι Υπάρχουν στον Εβδομόροφο Στα υπόγειο όμως στο Άγιο Όρος, θα πάει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δήμερο, μπορεί να πάει Κυριάκος ένα Κυριάκος κι άλλος να διαβάσει, να φέρει, να πουλήσει δεν ξέρω που λέει άλλα πράγματα αυτός ο Κυριάκος σε σχέση με τον άλλο Κυριάκο Όμω, όμως επειδή έχει και συνεφιά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Παρίου το διακόψαμε πάνω εκεί που θα αγκάζονε πρέπει να το συνεχίσουμε στο έγινε μέσα στο τραγούδι είναι αλήθεια ωραίο ερωτικό τραγούδι όμως το κάναμε καλύτερο νομίζω με αυτά τα ηχητικά τα Α, τα ου και τα M e, από τη δάπνου φουκού τα παλιά το φτιάξαμε κάπως, το φέραμε στο σήμερα και όσο ακούγαμε όλοι αυτό εμείς έχουμε και οθόνες εδώ και έβλεπα την πολύ ωραία τούμπα που έφαγε πάλι ο Μπάιντεν τρελή τούμπα όμως από που Ο Αμερικανό πρόεδρο που πέφτει βδομάδα παραβδομάδα ή που χάνει το δρόμο συνήθω, μια φορά τέλειωσε την ομιλία του, του δείχνουν από εδώ αυτό έφυγε. Η μάλλον δεν τέλειωσε την ομιλία του, στα μισά έφυγε. Γυρίζει το βλέμμα, χωρί να υπάρχει κόσμο, καμιά δυακοσαριά στην αίθουσα. Ε, λοιπόν, τώρα πάλι τον είχαν σε ένα βάθρο, λέει κάτι και αυτά τα ωραία που λένε οι Αμερικάνοι, το τίποτα δηλαδή. Καινολογίε yeah. με πολύ ωραίο αμπαλάρισμα, όμω είναι πολύ ωραίο το λόγο. και πάει να φύγει, είχε ένα σκαλί δεν είδε ούτε σκαλί, ούτε βάθρο, ούτε εξέδρα έπεσε κάτω, γερή τούμπα όμως και τώρα είχε ένα μάζεμα, νομίζω η ΕΡΤ εδώ ναι, είχε μάζεμα όλες τις τούμπες κανένα πεντάλεπτο, όλε όλες τις του Βάιντεν <Κι> που τον βλέπουμε να στέκεται εκεί γιατί η Αμερική είναι κρατεά δύναμη και αυτό καθρεφτίζεται και στο πρόσωπο Αυτά λοιπόν τα ωραία και με τα ερωτικά τραγούδια, και με τη συνευχιά και με τις τούμπε του Μπάιντεν και τα Α και τα Ο. Είναι σε πάνελ ο Πρωτούλη από το Κουκουέν και ο Θοδωρή Ρουσόπουλο, ο οποίο θέλει να κάνει μια ερώτηση. Έτσι, προβλέπεται από το πάνελ τη ΕΡΤ, τι εκπομπέ αυτέ τι προεκλογικέ, να κάνει μια ερώτηση στον Πρωτούλη και διαλέγει να το ρωτήσει κάτι που είναι ωραίο σαν θέμα να το συζητάμε. Ε, εμένα δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά το κάνει ο Ρουσόπουλο με ύφο ότι. Σα κάνω τώρα μια ερώτηση. Ε, δεν θα την απαντήσετε και ό,τι και να πείτε δεν μα νοιάζει. Απλά το κάνω για να ακουστεί μόνο η ερώτηση. Αλλά ήταν ο Προτούλη απέναντι. Κύριε Προτούλη, εφόσον γίνεται ε, ε, κυβέρνηση στι επόμενε ή σε κάποιε άλλε εκλογέ, έχετε υπολογίσει πόσο χρόνο χρειάζεται για να φύγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρώ. Ναι. Ε, με το λαό στην εξουσία μπορεί να φύγει όσο γίνεται γρηγορότερα. Όταν ο λαό μα πάρει στα χέρια του τα βασικά μέσα παραγωγή. πάρει στα χέρια του την παραγωγή του πλούτου, δηλαδή τα κλειδιά τη οικονομία. Πάρει στα χέρια του τα λιμάνια, πάρει στα χέρια του τα αεροδρόμια, πάρει στα χέρια του τα μεγάλα εργοστάσια, τα ορυχία, πάρει στα χέρια του τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για να μην πληρώνουμε τα δυσβάσταχτα χαράτσια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί να φύγει ο λαό μα άμεσα και πολύ γρήγορα, από αυτήν όπω τη λέμε, τη λυκοσυμμαχία, η οποία την είδαμε όλοι μέσα στην πανδημία, όπου η μία χώρα ε, κυνηγούσε την άλλη. Καταγράφηκαν περιστατικά απείρου κάλου στα αεροδρόμια να κλέβουν μάσκες και ιατρικό υλικό ο ένα από τον άλλον. Καταγράφηκαν απίστευτε εικόνε καταστροφή από τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγεία. Δεν έχει καμιά δουλειά ο λαό μα και κανένα λαό τη Ευρώπη μέσα σε αυτή τη συμμαχία των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Μάλιστα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Ωραίο θέμα συζήτηση. Αν καταλάβατε καλά δηλαδή, το ΚΚΟΕ θέλει να μα κάνει Ρουμανία. Υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ανάπτυξη Ρουμανίας. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ανάπτυξη Ρουμανίας. Τον έγλειψα. Λέω λοιπόν το εξής. Απλά πράγματα. Ισχυροί ολιγάρχες, αδύναμη μεσαία τάξη, και φτωχοποίησει τον πιο φτωχών okay. Εγγήνο. Το όραμα του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ λοιπόν το ανέπτυξε χτες και η υποχρέωσή μας να το μεταδώσουμε. Έχω και τους ιριζέου εδώ που λένε πως και έτσι σήμερα δεν έχεις βάλει Τσίπρα. Ξεκινήσαμε, έχουμε βάλει Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Κυριάκο, Μητσοτάκη. Δεν έχουμε καθόλου Τσίπρα. Αφού θέλετε θα βάλουμε και Τσίπρα. Της 25 του Ιούνιου Κοντά στη Ρόδα βγή πάρω... Στην γη Κανείς δεν μου έχει πει ότι σας ψηφίσαμε το 19 Αλλά τώρα δεν θα σας ψηφίσουμε κλαί, Ξέρετε το πένθος γιατί είχαμε μια απώλεια Σπάσε καρδιά μου εχάθη Το γελαστό παιδί Φάλα τ' ακριβά. και θάρρος. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια Πάμε για να νικήσουμε 41% για τη Νέα Δημοκρατία Η ΣΥΡΙΖΑ 20% Πού τσα στο μέρο του αρχηγού το πλάι, Και να αποβολεί, Κοτσουμπάκι. Πώ το λέει ο κοτσούμπα, Αυτοί είμαστε. Κάπα μέσα στη φυλακή. Κρέα και πατάτε βραστές Τα ήταν Χάσα το γελάστο παιδί Συγχώρεσα με Πού δεν κρατήθηκα και έκλαψα Ενώ θα έπρεπε να σου δίνω κουράγιο αγάπη μου Βασιλικιά μ' αγάπη Μ' αγάπη θα Για το τι έκανες Δεν φόρα Θα σε κλαίω Πάμε για να νικήσουμε Γιατί όλους τους Αλέξη, είσαι ηγέτης Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης Δόξα τιμής, θα ξέχα στο γέλα στο παιδί Έλα ζωή σε λόγο μα. Βασιλιά, μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω Είναι ένα κούκλος Για το διέκο Καλύτερα σφινάκι παρά το μισοτάκι. Αντίο κομμαντάτε. Αντίο Γιατί όλου τα ξέκανες, εσύ. Andio, ωραία λεπτά. Το ξανίσταξε μα το Οπω λέμε σε τέτοιε περιπτώσει, μπορείτε να καθίσετε και μετά τον Αλέξη, το γελαστό παιδί και τη διασκευή. Έχουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο χτε στο Γιώργο Λιάγκα, που δεν τον έγλειψε, ανέλησε ακριβώ τι παροχέ τη επόμενη, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα τη επόμενη τετραετία. Εμεί ακολουθούμε μια βαθιά προοδευτική πολιτική. Και τι σημαίνει προοδευτική πολιτική, Είναι ότι πρώτα και πάνω όλα στεκόμαστε δίπλα στου πιο αδύναμου και θέλουμε να δίνουμε σε όλου μια που... Τον έλειψα! Και θέλουμε να δίνουμε σε όλου μια κούφησα. Που... Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργό, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε στι εκλογέ τη 25η Ιουνίου. Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε. Είμαι πρωθυπουργό. Δεν είμαι πρωθυπουργό. Είμαι πρωθυπουργό. Τον έγκλειψα. Δεν είμαι πρωθυπουργό. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! Εδώ ελληνοφρένεια λοιπόν με τα ερωτήματα το ερώτημα ένα είναι του Γιώργου Λιάγκα και όλα τα υπόλοιπα 211 10 80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας πάρτε τον, πείτε του, ξέρετε ποιο είναι θα τα βρείτε νομίζω radio.pa.gr το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το mail του ομίλου τι είναι αυτό, ο, δεν είναι mail είναι το site του ομίλου ελληνοφρένια Το οποίο, ε, στο οποίο τώρα τα διδόμεθα live, αλλά μπορείτε να μας ακούτε όποτε θέλετε ε, on demand όπως λέμε, ε, το ίδιο και στο ελληνοφρένιο official στο YouTube. Από κάτω έχει και ένα διάλογο που βλέπω ότι κάνετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν λίγο άκουγα για αυτή την κυρία στην Αθήνα με το Ψηλικατσίδικο που πάνε να την πετάξουν έξω, λόγω του ότι το φαν πήρε το ακίνητο από πληστριασμό και θέλει να πετάξει έξω στην κυρία. Θέλω να πω, εσκεμένα ή όχι, παρακολουθώ ότι τα μέσα ενημέρωση δεν εστιάζουν και δεν στοχοποιούν αυτόν που πραγματικά παίρνει το ακίνητο αυτή τη στιγμή του Έλληνα. Χτε στην κυρία με το Ψηλικατσίδικο δεν πήγε κανένα φαν. Και συγγνώμη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν τα υπερασπίζομαι, όμω θα πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε. Ποιο είναι αυτό που έρχεται και σα παίρνει το ακίνητο. Το ακίνητο λοιπόν τη κυρία, συγκεκριμένα, αλλά και τη πλειοψηφία των Ελλήνων, τα πήρε ή θα τα πάρει η Αγία Τριάδα κατ' με, όπω έχω πει χαρακτηριστικά. Κανένα φαν, καμία τράπεζα, καμία κυβέρνηση. Αυτοί τι κάνουν, η κυβέρνηση νομοθετεί και τα φαν δίνουν εντολέ. Σε ποιου, στην Αγία Τριάδα, όπω σα είπα κατ' με. Αυτή η Αγία Τριάδα λοιπόν που έρχεται και παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων σήμερα είναι ο δικηγόρο τη τράπεζα που ενεργεί κατά των πάντων, δεν τηρεί τίποτα ό,τι προβλέποτε με βάση την ελληνική Δεν το έκανε yeah. για κακό. Ήταν διαβολικά καλό ο δικηγόρο. Καλό. Σα να το στήσουμε και ένα άγραμα. Ένα 30 για να τον τιμήσουμε, να τιμήσουμε με του δικηγόρου τη χώρα. Δεύτερον, ο συμβολεγράφο όπου και αυτό κατά παράβαση των πάντων και ενεργώντα όπω αυτό θέλει και κάνοντα ό,τι αυτό θέλει έρχεται και βγάζει το ακίνητο, το δικό σα είτον σε πληθυσμό. Και τρίτον, ο δικαστικό επιμελητή που συμπληρώνει την Αγία Τριάδα που έρχεται αυτό μαζί με την ελληνική αστυνομία Παύλα Γενίτσαρη, Παύλα στρατόκατοχή και πετάνε τον Έλληνα έξω από. τα το του. Άρα ο Έλληνας για να προστατεύσει την περιουσία του θα πρέπει να στραφεί εναντίον των φυσικών αυτουργών πρώτα και μετά εναντίον των ηθικών αυτουργών. Όποιο κόμμα και να βγει από αυτά τα τρία, και το άλλο το δεκανίκη, το απολυπάδι, θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική. Γιατί είναι μνημονιακή δέσμευση. Αυτά τα τρία κόμματα έχουν ψηφίσει και τα τρία το μνημόνιο. Γιατί ο τσακωμό είναι για το ποιο θα το κάνει καλύτερα. Γιατί όποιο το κάνει καλύτερα θα πάρει και το κάτι τη του παραπάνω. Γι' αυτό τα πράγματα κόρονται. Τώρα, επειδή εγώ είμαι άνθρωπο. Δεν ξέρω αν κάνει εντύπωσή σα γι' αυτό. Του ανθρώπου που συμμετέχουν στην πολιτική. Εγώ τουλάχιστον συμμετέχω μέσα στην πολιτική, αλλά δεν είμαι μηχανή, είμαι άνθρωπο. Έκανα του πλησιασμού ηλεκτρονικού για να μην κουράζονται οι άνθρωποι, να μην έρχονται σε επαφή με του ανθρώπου, κατάλαβε. Ενώ του ανθρώπου το φαν, γιατί του άλλου έχω χεσμένου, έτσι κι αλλιώ. Έβαλα την Ελλάδα στο μνημόνιο, στο ταμείο για 99 χρόνια. Έστειλα τα μάτια και πλάκω να του συνταξιούχου στο Σύνταγμα γιατί διεκδικούσαν τη συντάξη και τι ζωέ του. Γιατί είμαι άνθρωπο, εγώ δεν είμαι μηχανή. Έλα ουστολί. Έλα. Ο ναυτικός είμαι. Αχ ναυτικός. Ζου... Τώρα θα ψηφίσεις τι δεύτερες. Δεν θα με κάτω. Πάλι; Πάλι; Ε δεν σου πάγους Πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι δικά μας. Είναι. Θα χάσει μια ψήφο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό δεν έχω γιατί. Δεν πανεγαμίσει. έτσι. Γιατί έτσι τάχισε. Εγώ ξεκίνησα, γιατί... έχει Να σου πω, όταν έγινε το μεγάλο δυστύχημα στο πέραμα, που ξεκολούσαν τι σάρκε των ανθρώπων μετά την έκρηξη με σπάτουλε από τι λαμαρίνε απ' πάνω, είχαν προηγηθεί πολλά τέτοια μικρά δυστυχήματα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται. Θα γίνει πάλι κάποιο μεγάλο ατύχημα, θα ξεκολλάνε πάλι σάρκε από λαμαρίνε κι Και αυτή το είναι η κανονικότητα, αυτός... αγάπη μου, Αυτή είναι η επιστροφή Ήταν... στην κανονικότητα. Μην αγχώνεσαι. Δεν, δεν το γνώριζα προσωπικά, αλλά είναι αδερφό μου. Τι σημασία έχει πέρα να το γνωρίζεις παιδί μου τώρα Αυτό είπα, είναι αδερφός μου Τα αδέρφια μας σκοτώνονται πάνω εκεί Ξυπνήστε γα*** το φελέκι μου γα*** Παρασκευή πριν από τριήμερο Δεν θα είμαστε και εμείς τη Δευτέρα Γιατί είμαστε όπως ξέρετε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος κυρίω του Πνεύματος Επίσης θα είμαστε εδώ ξανά την τρίτη Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα και την ώρα αυτή τη ραδιοφωνική Πρέπει να λύσουμε την απορία πως αυτό το «τον έγλειψα» που λέει ο Λιάγκας Το έβαλε μέσα σε πρόταση Μου είπατε ότι εγώ που έφερα το Μητσοτάκη είναι σαν να είπα ψηφίστε στη Νέα Δημοκρατία Πού το είπα εγώ αυτό Δηλαδή πάτε με τα καλά σας Και θέλω να μου πείτε ειλικρινά Εάν είστε και τίμοι άνθρωποι Τον έγλειψα Δεν τον έφερασα δυσκολη θέση για τα τέμπη. Δεν τον έφερασε δύσκολη θέση για τα τέμπη. Αυτά που τον ρώτησα εγώ εκθέσει που δεν είμαι και πολιτικό ήμουν, τώρα δεν έχω την σημεία του πολιτικού α, συντάκτη. Τα έχουν ρωτήσει και άλλοι. Δηλαδή ήρθε εδώ, πέρασε δύο ώρε μία ώρα προβλημάτιστη, χωρί να πιεστεί πουθενά. Δείτε τη συνέντευξη. Όταν τον ρώτησα, όταν βγαίνει και λέει χθε, ότι εγώ είμαι ένα πρωθυπουργό που είμαι ε, ξέρω τι κάνει ο καθένα μέσα στο Υπουργείο του. Και το λέω μετά, άρα ήξερε τι γινότανε. Με του υπουργού σου και τα λοιπά Στα τέμπι Ήταν μια εύκολη ερώτηση. Τον έφερα πρώτον ευθυνών του να πει ότι. Ο... και το είπε, ζήτησε συγγνώμη, είπε φταίω και εγώ προσωπικά. να λέμε την ευθύνη, μετά τι να κάνω. Φορέα έναν τεθνή να βγάλω και ένα πιστό να το σκοτώσω για να ικανοποιηθείτε. Τι θέλετε τι πρέπει να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε, να τα σκοτώσουμε. Ιδιο ερώτημα είναι από την ταινία και ο Λιάγκα. Ορίστε, Νάτο, το λέει ο ίδιο για τον εαυτό του, τον έφερε σε δύσκολη θέση. Του έκανε ερώτηση για τα τέμπη, που δεν έχει κάνει άλλο. Και είναι ένα θέμα το οποίο τον στριμόχνει άρα όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, άλλη μια δημοσιογραφική επιτυχία, άλλο ένα στρίμμα του κυρδάκο Μιτσοτάκι, μα είναι κατάκοπο. Γι' αυτό φεύγει. Πάει στόχο Γιόρο. Δύο-τρει μέρε να ανασάνει ο άνθρωπο μετά από αυτό το μαστίγωμα το ανελέι που δέχθηκε από την δημοσιογραφία για άλλη μια φορά γιατί έχει παρισβάνο όλε τι εκπομπέ τη λεφτά, πρωινέ, βραδινέ, μεσημερινέ. Και παντού όλοι τον μαστιγώνουν το τι έχει περάσει αυτή την προεκλογική περίοδο, γι' αυτό δεν εκτιμήθηκε την 21η Μαου. Και κοιμάται πολύ καλά τις άλλε γιατί είναι κουρασμένο από τα μαστιγώματα και τα βασανιστήρια που του κάνουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των εκπομπών. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Αποστολή! Ελαού! Επλαφανθήκαμε! Ού! Καθίστε! Να Πού είσαι, τι κάνεις? Τι να κάνω, καλά είμαι. Τίποτα σε πέρα για να προσθέσουμε λιγάκι κάτι από αυτά που έλεγε ο Θεμνιο πριν για την προσπάθεια έκδοση που έγινε χθε στον Άγιο Ελευθέρω. Εγώ δεν ξέρω το θεωρώ που ήταν εκεί. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα κούρκο που ο καθένα εκτάει τη δουλειά του. Εμείς θέλουμε έχει. να αφήσουμε τα χαμόγελα η αλληλεγγύη το να πιάνουν το κέρι. ένα στο Και λέει ότι όποιο χρειάζεται και θέλει βοήθεια κτλ. Έχει δώσει τηλέφωνα και πολλέ φορέ αυτό γίνεται οργανωμένα. Εκεί έγινε τελείω τυχαία. Έτυχε να περνάει απ' έξω ένα κουμουνιστή. Αυτό ο ένα που υπήρχε εκεί απέξω, έξω κάλεσε και του άλλου και σταματήσαν την έξοδο τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε μετά να νιώσει λίγο κάπω ευαίσθητο στην περιοχή. Φτιλάνε εκπροσώπηση των Μαρατζίδι, ρε. Α, ήταν ο, ο Μαρατζίδι εκεί, να κλάψει. Με κατηγορούν ότι έρωτο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι προοδευτικό φιλελεύθερο. Δεν ξέρω πόσε φορέ πρέπει να το δηλώ. Λόσο. Όχι, θέλει να το μαρατζίδι να τη πει ότι αυτή θέλει. Μάλλον, κάτι τέτοιο θα πει. Τα να το πάρει. Γεια σου ρε Αποστολή. Yeah. Ήθελα να αφιερώσω κάτι για το Μαρατζίδη. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω δήλωση. Αποκηρύσω τον κομμουνισμό και τι παραφιάδε του. Εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτε και οι καπετανοί, τάρματα, τα φυσικά και τα αυτόματα. Τώρα <laughs> κρεμάει ο μαρατζίδι στα γουρνοτσάρουχα των ταγματοσφαλιτών. Αποσταλές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, σημαίνει η αποφαστήρη μου. Ευτή η αρχόβουλ γιατί δεν έκγωγα από που έλεγε για τα εργασιακά δικαιώματα. Κατάργησε όλο των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτά δεν είναι το δίκαιο. Αυτά είναι η νόμιμη του, αλλά δεν είναι το δίκαιο. Δεν ήταν που έκανε τον νόμο αυξιόδου για τι απερχείε. Η Αχτιώλα έκανε τον νόμο αχτιόλου. Πολύ ψονήστικό μου κάνει. Για τι απεργίε, βέβαια έτσι. Ελλογικά η Αχιόλου θα τον έκανε. Ναι. Για να λέγεται Αχώλου, υποθέτω και ή κάποιο είναι... φανατικό τη Αχτιόλου. Ζωνακόπουλο, α πούμε. Αυτό, θα σου κάνω μήνυση. Επίση, αυτό με τι τριετίε μόνο αν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Ή κάνω λάθο, δηλαδή, εγώ το θυμάμαι. Βρήκατε θα... τώρα κι εσεί και χτυπάτε τον πεσμένο τώρα, είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Όλα είναι το κάνετε όμω. Θα θυμηθώ το παιδί μου Τώρα λάθος. θα θυμηθεί. Ξέχνα και τίποτα. Ε, τόσο τόσο πολλοί σε πιέζουν να ξεχάσει. Και εσύ κάτσε και το θυμάσαι. Γι' αυτό τρογόμαστε. Γιατί θυμήθηκα τώρα ότι υπερασπίσετε τα εργασιακά δικαιώματα. Τρογόμαστε όσοι θυμόμαστε. Μη θυμάσαι ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δεν βλέπει ένα 20% Το που δεν θυμόταν τίποτα. Έλα, ρε. Έλα. Κάνεις. Καλά. Να κάνει καμιά παράσταση Αθηνά. Όχι. Γιατί. Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου. Όχι, όχι. Πρέπει να κάνει και στην Αθήνα, Έλα, Έκανα στην καλά. Αθήνα. Γιατί δεν ήρθε. Δεν ήρθα γιατί δεν μπορούσα. Την ε, να ε, ε, εγώ τι να κάνω τώρα. Να κάνεις παράσταση. Α, όχι. Να, okay, να κατάλαβα. Ναι, βεβαίω. Πριν τι εκλογέ ή μετά. Κάνουμε και μετά τι εκλογέ. Εξάλλου θα πάμε. Σου δίνω και τίτλο αν Τι λιτσοτάκικα θα πάμε. Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Ε, Ιλοφένια. Ναι, ναι, για τηλέφωνο από το νησί τη Τρίου Ποιο νησί είναι αυτό, η καρία. Που βάθηκε στο χρώμα τη, στο κόκκινο. Ναι, ναι, ξέρω. Αυτό ήθελα να πω και να φύγει αυτή η απόχρωση πράσινο, μαύρη μπλε που υπήρχε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Θα τα βάλουμε με τα χρωματιστά, χωρί χρωμοπαγίδα. Ακριβώ. Και όταν έρθει και στην Εκαρία, θα σου γεμίσω με και ένα γήπεδο να τα πει εκεί πέρα. Σε πανηγύρι, Τι άλλο θα μου Όχι, πανηγύρι. Δεν είμαστε για τα πανηγύρια Όχι, απλά κάντε πανηγύρια συνέχεια. Και η Καρία όλα. Εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή στο τέλος, το τελευταίο δεκάλεπτο, δεκατετράλεπτο έχουμε τις παραγγελίες ή αφιερώσεις σας όπως τις λέμε εμείς αυτές μας πάνε στο... στις διαφημίσεις αμέσως μετά στο μαγκαζίνο Εμείς θα τα ξαναπούμε την τρίτη, καλό τρίμερο. <Τι> Θέλω το σιγάμι κλάψο του Αγγελάκα, μια που τώρα έχει βγάλει και το καινούργιο του βιβλίο. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ, στα ωριά του μόνα θα αναγυροφέρνω Και πω ο κόσμο είναι ανήμερο φεριό. πως όταν γαγκώνει εγώ καλά είναι ένα σοπένο Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω Και άμα θέλεις κάνω μίξη με μαλακίες που λένε Μητσοτάκιδες, τσίπρες και αντουλάκιδες Με διάφορες εξαγγελίες τύπου άκρο 16 Και ξέρει τώρα εσύ, θα τα κάνεις εκεί, θα τα μαγειρέψεις Και να βάλεις το σιγάμι μικράψο, να ακούγεται σειρά μικράψο, σειρά φοβηθώ Από όλα αυτά που λένε αυτοί μαλακίες Μα Ετός, τις λύπες, θα Πρέπει, και θα το κάνουμε, να απελευθερώσουμε την ιδιωτική εκπαίδευση από τα ιδιώτυπα δεσμά του κρατισμού. Την αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος. Σιγά κλάψου, σιγά, φοβηθού, σιγά, κλάψου, σιγά Λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις, ας πούμε, το κράτο, πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρτ, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. <Τα> Εμείς δεν παίρνουμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κατοικών, μη κεροσκοπικών πανεπιστημίων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριο Βαρμπαγιάννη. Ναι, ναι. Είμαι ο Παγωτατζή. Σας τηλεφωνώ πρώτη φορά που χρόνια σα ευχαριστώ. Ποιο Παγωτατζή. Ποιο Έχει άλλον. Παγωτατζή. Έχει έναν ταρύφα, έχει ένα γυμιστεριακό, μια να εσύ. Α, ναι, ναι, ναι, Σε ποια ποιο... περιοχή Παγωτατζής? Στη δυτική Ελλάδα. Anyway. Θα ήθελα για την Παρασκευή, επειδή στι με τις και δεν το ακούσαμε καθόλου. Το πακέτο και Α και ου Δεν ακούσαμε καθόλου Είναι λίγο άκυρο, άμα χωράει θα σας ευχαριστώ που και και ολέ Μια φορά θα πει για πάντα θα πει της Τσακατιτσαπού, Γεια σου, γεια σου! Από Γαλλία τηλεφωνώ. Hello Jason γεια σου! Στα γαλλικά πώ είναι, Τζέισον. Γαζόν, γεια σου, γαζόν. Ήθελα να κάνω δύο παραγγελίε. να βάλω τώρα για τι εκλογέ Είναι αυτό που λέμε: άλλο γαζόν, τουν, τουν, τούν τούν τουν, άλλο γαζόν. Γαζόν <ΣΟΥ> Όχι Ναι Εντάξει έτσι. Ήθελα να βάλει το δυστυχία σε λάθος σουρί Που το είχε πει ο Μαχαιρίτσας με τον ε, Ζουγανέλη Βέχι το Βούστο Και με τον Πασχαλίδη Άμα είναι εύκολο και για το Πρωθυπουργό μα να βάλει το Arrest The President του Ice Cube. Και ήθελα να σου προτείνω να κάνει κάτι παρόμοιο που είχε κάνει ο Σάσαν Μπάρων Κοέν που είχε πάει και χειρομοκρατήσει του πολιτικού στην Αμερική. Κάποιοι είχαν αναπιαστεί να παραιτηθούν. Δεν ξέρω αν το είδε το Χόιντ, Αμέρικα. Ναι, το έχω δει, το έχω δει. Είσαι ο Έλληνα Σάσαν Μπάρων Κοέν. Α, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να με φωνάει, Σάσαν. Ακούω. So I can't accept it Arrest the president Είμαι πρωθυπουργός Arrest the president Δεν είμαι πρωθυπουργός Arrest the president Είμαι πρωθυπουργός Arrest the president Δεν είμαι πρωθυπουργός Μου λένε αντίγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ Καλύτερα στη Το λεούνι αυγέρωσαν μπορεί. Το ρεμπέτικο το συγγενούν πρωθυπουργοί. Μια μέρα θα πεθάνουν και θα πεθάνουν. Βάλε μέσα. Λεβέντι, βάλε μέσα. Όλα. Να βάλω και έναν αδερφό του άδονη που λέει θα μα σκοτώσουν δηλαδή. Μέσα, όλα. Έτσι για να κουστάρουν. Την ευκαιρία καιρόχομαι. Αυτό δεν θα βάλει. Όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι του θα πεθάνουν. Να πεθάνουνε μηδέν οι ώρε του. Του κυλιγάει ο για τα καλά Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά που κάνουν Η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυντήραχο λαό συγχαρητήρια. Πως οι γενούν πρωθυπουργοί όλοι τους θα πεθάνουν Θα μα σκοτώσουνε δηλαδή. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω Μια χάρη για την Παρθιβίω, όπως και τίποτε σε παρακαλώ Λέγε Σε πήρε η νουκά και σου λέγε ότι είναι η νέα μπουμπουνίνα και ο νέος Μέγας Αλέξανδρος. Σου καλά, είπε για τον Μέγα Αλέξανδρο Το είπε Ωραία Και Τέτοια. να βάλω Αλέξανδρος Αλεξάνδρου the Great Ναι, ναι, ναι Από ναι, Iron Maiden, πρέπει να το το παίξω στην Ελλάδα Ναι, ναι, σε παρακαλώ Θα το ακούσουμε από σένα, ρε Ε, δες, το πιάσα <laughs> Σε παρακαλώ, πολύ κάτω Αλεξάνδερ, δε γκρέιτ Ω, άλλη μία, άλλη μία, μάρισε Αλεξάνδερ, δε γκρέιτ Τουρου, του, του, -του. Ναι, Πάω στο μπάνιο να τελειώσω Λοιπόν, πάντα όμως και με την Παρασκευή, σε παρακαλώ Είμαι Ελληνίδα Παρασκευή Τα αφιερώνω και στον κουκουέ και στον αναρχικό χώρο. Γιατί με αναρχικοκουμούνισε στο κοπή. Από το 12ο Πίθηκο το τραγούδι ξέσπασμα. Φίλε, Έγινε. είναι ώρα. Νομίζω. σω τελικά εγώ να είμαι τρελό. Ο συλλογική απέμεινε. Την έκαψα για φως. Με κατηγορούν χωρούν πώ είναι εθκό. Μόδα είναι ένα σε πάσταρο και κακό. Να κινού όπω ο κόσμο αυτό. Ο ένα κατηγορεί τον άλλο διαχωρισμό. Ανθρωποιό εξυπηλισμό. Κοινωνικό διασχυμό Όλοι το παίζουν, είναι κουφίκη βαράει ο συναγερμό. Σωστά εφόσον τρελό. Όσοι άνθρωποι μένει τη κοντό ο υλόι. Έχουμε πόλεμο, μην το γέλα σωρό μου. Εγώ είμαι ο παράξενοι, εγώ είμαι ο τρελό. Συγγνώμη <συγνώμη> δεν έγινα ρομπό, το ξέρω φτέω. Να σκεφτείτε εμπλέω, Αυτή τη χώρα είναι μιρέω. Φεύγω για το κόλκοφά μου, κεφάλαιο τελικό. Λευταίο γαμημένη είμαι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο Θέλω να μου βάλεις από καταχνιά το όνομά μου είναι άνθρωπος Πάλι Το έχει βάλει Δεν μου το έχει δει ξανά Το είχα πει αλλά δεν το έχει βάλει Ε το είχα βάλει βρε παπάρα mm. Θα ξαναακούσω τις παλίτες εκπομπές γιατί δεν το είχα ακούσει Ναι μπράβο Θες κάτι άλλο θέλει. να βάλω Άμα το έχεις βάλει βάλει από πανούσι τώρα που έρχονται οι εκλογές Το Αλέκα Κοιτάω το μωρό μου στην κούνια και βλέπω Παιδικές τροφές, καφές, άγχαμου, μίλη, κακάο, μεταλλικό και ανθρωπούχο νερό, αναψυντικά χυμί φρούτων. Ποβρέτες, σερβιέτες και πάνες. Φρούτα, νοπά, λαχανικά νοπά, λαχανικά κατευθυμένα, λαχανικά δετηρημένα, ψυραμμένα, πατάτες, ζάχαρη, σοκολάτες Ποντέρνες, αδίσταχτες μάνες. Είσαι μαμά σου, τις δικιάς σου. Δυσσές, ατελείωτες τήσεις, καύλα. Να γλύφω τι Συνέχεια ή συνέχεια σε λίγο. Βέτερα ο νεκρού στι ειδήσει. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, Το πριν, το μετά, λίγο απ' όλα. Τα φάω και απόλυσε. Τα βγάζω και απόλυσε. Θα που πουθενά δεν ελπίζω. Σε γάμο και σε υποστηρίζω. Καλημέρα. Θα μα τι γίνεται. Καμί σου! Έτσι πρέπει να πω. Λοιπόν, τώρα με σκοίτα πήγαμε από τον Άγιο στον στη Φανερωμένη. Με συγχωρείτε. Πάω να μια φωλιά στον ουρανό. Θα θέλω να για την Παρασκευή. Θα ήθελα πάρα πολύ σε παρακαλώ, επειδή υπάρχουν πολλές εκτελέσεις σε αυτό το τραγούδι. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσεις. Σωτερή Αμπέλου επαναστάτρια μαζί με το Τσιτσάνι του 48. Έχει νόημα για τους αριστερούς, τους αγωνιστές, τους κομμουνιστές, τους αμετανόητους, τους επαναστάτε που περιμένουν ένα καλύτερο αύριο. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, σου Αυτό. Έχουμε και εμεί κριτήρια. Έχουμε ζωέ. Μιλάμε για ανθρώπου του ίδιους τρόπου Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχάνιο και ένα μπουρκο που ο καθένα έχει χάσει τη δουλειά του. Εμεί θέλουμε να δείξουμε τα χαμόγελα. Η αλληλεγγύη των ένα είναι στο λουλούτο και έχει κλείσει. Καινούρια Γεια σα. Γεια σας. Είμαι δημοσίευση από το κοροπή. Και αυτή είναι πέντε. μια απάντηση Γεια σα πώ σα λένε και από που παίρνετε. Δημοσθένη από κοροπή. Είναι, δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Τι μου είπατε. Ή παγιά, παρακαλώ. Γεια σα. Τι θέλετε. Ένα τραγουδάκι για του εργάτε που χάσαν τη ζωή του στο πέρα μα στη ζώνη, το Nactive Member, το είναι η θυσία. Είναι Σε ευρώ δωμό. Μιλάει ακριβώ από στόχη για αυτό το ατύχημα ακριβώ. Κάποιο κι εσύ θα έχει ακούσει ιστορίε ή από εδώ και εκεί τι μαρτυρίε για εργάτε που καθηγάνε στο πέρα μα στη ζώνη για ένα μέρο κάμπο το τόνει. Για, ζωές, πάνω καλωσές, να δουλεύουν μυρμουρίζοντας για ένα εξάρτημα, το οποίο άξιζε 10-20 ευρώ, μια ασφάλεια. Αλλά ει το του Γερανού, το οποίο έβγαζε το πτερίγιο τη προπέλα στο πλοίο αστερίων, έφυγε όλο το πτερίγιο και καταπλάκω τρει συναδέλφου. Ο ένα δυστυχώ σκοτώθηκε επί τόπου, έμεινε στον τόπο. Και αυτό το κράτο μου να δει να να βάλει. Κάποιε βάσεις σωστές και να επιβάλλει Όλα τα μέτρα εκεί που πέσονται ζωέ. Μα θα μου πεις ρε, βλακατίνα αυτά που λε. Αυτοί θέλουν καλά στη μένη την απάτη. Δεν έχει κέτος να προσέχεις τον ηργάτη. Πρέπει να και η λαμαρίνα να πονάει το ματσακόνι. Και γρήγορα η βουλιάρε να τελειώνει. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά στον ουρανό. Πως όλα αυτά είναι θυσία σε βρώμικο βομό. Είναι θυσία σε βρώμικο βομό. Não é, não <Σεροίου> Κάνε μου μια κοπτόρα από την Παρασκευή. <Σεροί> βάλε αυτά τα ωραία λόγια που με το και χθε ο Θεοδόσεις. Βάλε από Λάρκο, βάλε από το πέραμα, από χθε τι δηλώσει που έκανε ο πρόεδρο του Σωματείου. Και βάλε από κολλεκτίβα το WITZ Οι νόμοι καταργούνται όταν είναι άδικοι. Ο Οι, Οι νόμοι όταν είναι άδικοι καταργούνται μέσα από αγώνε. Και αυτό είναι, <Σεροί> δεν είναι να, βγαίνουν, να, να βγαίνουν Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην Αποιοπισκευή ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα που με μας χτίζονται αυτά καράβια και επισκευάζονται για να πλούτήσουν μερικοί Είναι τροπή και έσχος Τιλά το κεφάλι αλάνια και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας των άλλων. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς.